Hola, Jorge Namón. Hola. Συνέλληνε ηθαγενεί οι οποίοι χαίρονται με φιέσει σαν τη χθεσινή του Μητσοτάκη, από έναν τύπο. Ποιε φιέστε, τα στι Ναι, ναι, άκου, άκου. Και από πίσω είναι ακόμα το αεροδρόμιο. Αυτό λοιπόν μπορώ να πω στου συνέλληνε που χαρήκανε με τη χθεσινή φιέστα είναι ότι μέχρι πριν 7 μήνε δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα, δεν φίλο. Το μόνο για το οποίο είχε 7 Λοιπόν, αρχίσανε και βάλανε μηχανήματα κονιορτοποίηση, δηλαδή φτιάχνανε με λίγα γκρεμίσματα που είχαν άμμο, χώμα για να πάνε να κάνουν άλλε κοδερμικέ εργασίε. Και μόλι πριν 10 μέρε, προφανώ για να ετοιμάσουν τη Φιέστα, αρχίσανε και κάνανε έναν οργανισμό, φτιάξανε δρόμου με χωματόδρομου, σπάσανε κομμάτι των διαδρόμων και των δαπέδων που υπήρχαν εκεί, στήσανε και τη σκηνή για να παρουσιάσω ότι ξεκίνησε κάποιο οργανισμό. Σα λέω λοιπόν ότι όλα αυτά που είδατε, τα ελάχιστα, το τίποτα που είδατε, αυτά τα βουνάλακια με χώμα που μπορεί να φάνηκαν, δημιουργήκαν τι ελευθέε 10 μέρε. Τι τελευταίε δέκα μέρε τσιμπήσαμε ότι είναι έτοιμη οι ουρανοξύστε, α πούμε, και ότι η ανάπλαση προχωράει. Είναι. Η γελιότητα δεν έχει όριο. Και γελάγαμε με του μουσαμάδε του ΣΥΡΙΖΑ στο Μετρό Θεσσαλονίκη. Εδώ ίδε. ούτε μουσαμάδε βάλανε μπροστά. Και έβλεπε από πίσω το απόλυτο τίποτα. Το Μετρό Θεσσαλονίκη όταν γίνει θα είναι ένα έργο που θα εξυπηρετεί του κατοίκου τη πόλη. Το έργο του ελληνικό να τελειώσει θα είναι μια ιδιωτική πόλη. Θα εξυπηρετεί και του κατοίκου μια πόλη. Πολύ λίγου κατοίκου, έναν αυτό που το ανέλαβε, αλλά είναι κάτοικο. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι κάτοικο το όπου το λέμε. Ούτε είμαι σίγουρο ότι οι εταιρείε του κατικού στη χώρα φορολογικά. Κάτικοί δεν είναι στην Ελλάδα σίγουρα στην Ελβετία Πηγαίνει και άμα είναι στην Ελλάδα θα πάει στον Ισάκη, το ιδιωτικό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το έργο, τα 6.0 τρέμα για σένα και για μένα θα μα αφήσουν το εμπορικό και το γύρο οικοπεδάκι. Τα υπόλοιπα δεν θα αφήσει κανένα που έχει δώσει 25.0 τετραγωνικό μέτρο να περάσει μπροστά από την αυλή. Έλα από το λεγού. Έλα, τι μου κάνεις Καλά εδώ. Καλά. Πρώτη φορά βλέπω παιδί να κατηγοράει και να βρει τον πατέρα. Εγληματίε είναι και του περασπίζουν. Ο Πλέρι τι θέλει να μα δείξει τώρα, ότι κάνει πέρα από τον πατέρα του. Όχι. Έχει ο ο Πλέρι θέλει να μα δείξει ότι δεν πρέπει να παρετηθεί. τι να κάνει. Απλά για, για οτιδήποτε άλλο. άλλο. Ένα άλλο άκου να δείσει έλαβε. Σήμερα έλαβα τη δευτερικ. Καλό στα δέχθηκε. Το έναντι. Ποτέ μου πάνω από 160 δεν δίνω έναντι. Τώρα μου ήλθε. Να δώσω 145 και 260 μου δίνει ο Κούλης 400 ευρώ, δηλαδή το έναντι δε. είναι αυτή ρε μα... και και Πόσα και το... να, να, να δώσει και αυτό ο Μητσοτάκη. Τι να μα κάνει ο Μητσοτάκη. Πόσα να μα δώσει και αυτό. Πόσα να μα δώσει. Μα κοροϊδεύουνε, παιδί μου. Κούλη μου δίνει 260. Ή όπω λέει και ο άλλο, άμα δεν ήταν ο Μητσοτάκη θα είχαμε πεθάνει. Πώ το Αυτό είναι, άμα δεν ήταν αυτό, που ψηφίσαμε την μήνα. Να εκτιμάς, <Γιατί>, να εκτιμάς <Γιατί>, που παραμένεις ριζαίος. Κολόγερο, Ορίστε. κολόγερο κάκοψε ο φωνάκης δεν δρέπει το κολόγερος. Έλλος παρτιός ξέρει καλά παιδί που θα το έχει βάλει ο μισό Καλά, δεμά να μου άκουγα τώρα το σε φέρει. Τον Ελίτη. Και τον Ελίτη, για το σε φέρει για τον Ελίτη. Και τι να σου πω, δηλαδή. Εκτό ότι σε πιάνει, ρε παιδί μου, μια ανατριχήλα σε συνεπέρνει να σκοθεί, να βγει στου δρόμου, να του γαμίσει το αγάπητο. Αυτοί οι άνθρωποι, όπω και είπε και ο ίδιο, ότι μα τα βάλε ο Μύχη στο στόμα, γιατί είπε, ίσω κάποιοι από εμά περισσότεροι, χωρί να φέρω τον εαυτό μου, δεν διαβάζουμε. Ένα έργο που είναι στο βάθο, ίσω και λίγο διανοητικό και κεφαλικό. Ο Θεοδωράκη. Επέτυχε να το οδηγήσει ω τα χείλη πλέον. Ήταν η ευκαιρία λοιπόν και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε. Α πούμε, πηγή ο σκορμμένο ο Ρόμπερτ Βίλιαμ που ήταν το μαγεί ή η μπεθία Αργυράκη να σε ξεσηκώνει, έτσι. Όπω τα τραγούδια του ΕΑΜ, ζουδίνουν κάτι, αλλά τελικά ε, είμαστε χαβαλέδες ρεσί αποστολικά, τίποτα δεν είμαστε. Κοίταξε, αδεί, κάποιου του ξεσηκώνει ο Ρόμπερτ Σε περιμένω να και πάλι μαγεί να φτιάξουμε Και, και, και, και, και, και τσάκα την Και ξέρουμε, άστο. Και <συσιακά> Και <συσιακά> ου, Και τσάκα την τσάπο, Καλησπέρα. Ο Αποστολή. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση γιατί την περασμένη εβδομάδα που πέρασε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή σχετικά με του χειριστέ αντισωτικών μηχανημάτων. Λάρκ, το οποίο μπορεί να, να κάθεται άτομο χωρί δίπλωμα και χωρί να έχει καμία εμπειρία να μπορεί να δουλεύει τα μηχανήματα αυτά μέχρι 2,5 τόνου. Χαλάρα, καλή φάση. Δεν βαριέσαι yeah. να σκοτωθούμε μεταξύ μα σιγά και τι έγινε. Μερικά εργατικά ατυχήματα ακόμα και. Εντάξει, ναι, επειδή φέτο πιάσανε τα 51 ατυχήματα σχετικά νωρί. Ε, τι 51, τι 151 αγαπητέ, πώς κάνεις έτσι μητσοτάκι έχουμε, έλα εντάξει Τελειώσατε Υποψήφιοι υπάρχουν, να τα βιογραφικά ε, φυσικά Δεν θα Και φύγεις μάμπα. από την πανδημία φέτος, θα φύγεις από κάτι άλλο Μέχρι πέρυσι φεύγαμε από την πανδημία Να φύγεις σημασία. να φύγουμε Νίκο μου, να φύγουμε Και να φύγουμε, να φύγουμε Νίκο μου, να φύγουμε <Ρελίου> Καλό μεσημέρι, Αποστόλη. Καλό μεσημέρι. Άκουμε προσεκτικά για όλου του αραγιάδε του κόσμου. Κι άργια, νάρτε η ώρα, κοίτα όλα σιωπηλά. Γιατί τάσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η Είμαστε λίγο πριν την ώρα. Έχουμε οι λαοί να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Και θέλω να πω και ένα άλλο: Σχέση με τον Ελίδη και την αναφορά που έκανε ότι κανένα πείμα δεν είναι τέλειο και ότι πάντα το κοιτούσε στο τέλο τελειωμένο και ήθελε να τα αλλάξει. Κανένα συγγραφέα, πιστεύω, και κανένα ποιητή δεν μπορεί ποτέ να πει ότι επέτυχε να κάνει αυτό που ήθελε. Και η τελειότητα, όπω ξέρουμε όλοι, είναι ανέφικτη. Ο Σολομό, όταν έγραψε για του ελεύθερου διεκειμένου, έχει γράψει το ίδιο έργο δύο και τρει φορέ. Έθνε, ξανάγραφε, μένα τα προηγούμενα από κάτω και οι ερευνητέ έχουν τελικά δύο ή τρει μορφέ, αν δεν λάθος, του κάθε πείματό από αυτά τα μεγάλα. Έτσι κάνουν οι μεγάλοι αυτοί που. Έτσι Και δεν φάρουμε το σαν τον ελίτη, Ορίστε. Δεν είναι μωρέ Μητσοτάκης να τελειώνει την πανδημία δύο χρόνια από τον Μάιο του 20. Το τελευταίο μήλι προς την ελευθερία. Δεν, δεν βγαίνει τέτοιοι πια, δεν βγαίνει. Μάλλον δεν Βάλλον, δε βγαίναν τέτοιοι τότε. Είδε σε, τώρα τι έγινε στο Netstop Model ή θα θεωρηθώ πάλι μισογίνη και ομοφοβικός. Τι yeah. έχει πάει, καταρχήν τώρα τότε στο next stop Model, τότε σε εκπομπή γιατί δεν βλέπω το Netstop Model. Έχει πάει ένα γλυκίτατο κοριτσάκι αφροκύπρια, δηλαδή μισή κύπρια, μισή μαυρούλα, έτσι με το υπέροχο μαλάκι τη και αυτά. Και τι κάνουν οι κριτέ, ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα πάνω σου, διότι λέει το μαλίνι. Τι κάνουνε, θα το κόβε, και λέει όχι, δεν θα το κόβω. Και τι κάνουν μια επίθεση, η καγιά και οι άλλε, δηλαδή θα σε πάω εκεί. Δεν θα το κόψει το μαλλί σου. Χουρούπα θα το κάνει. Ό,τι σου λέω θα κάνει. Έρχεσαι εδώ και μου λε και θέλει να έχει λόγο. Θα έχει εσύ λόγο. Θα σε πάμε σε ένα πλούσιο παραγωγό να πηληθεί. Και εσύ θα πει όχι. Τι λε μόρι που θα πει όχι. Θα σου πούμε να σκοτώσει τη μάνα σου. Και εσύ θα πει όχι. Τι λε μόρι που θα πει όχι. Ό,τι θέλουμε εμεί θα κάνει. Ήρθε εδώ να μα διδάξει αξιοπρέπεια. Εμεί θα διδάσκουμε στα κορίτσια για να πετύχουν τα το όνειρά του και για να κερδίσουν πώ θα ξεφτυλίζονται και πώ θα κάνουν τα πάντα. Αυτό ήταν όλο το νόημα. αυτό. Μου. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό, και ήταν να δεις που είμαι σίγουρο ότι η Καγιά ψηφίζει ε, Μητσοτάκη Ε, καλά, εντάξει, αυτό είναι σίγουρο ε, Θα αργήσει η ώρα που θα τη δεις στο επικρατείας κάπου, Ευρωβουλή, κάτι Όχι, παιδιά, τέλειο Εννοείται με να σου πω κάτι άλλο, όλοι αυτοί εκεί ανήκουνε. Ευρωβουλή ε, τώρα είναι. που το σκέφτομαι, Ευρωβουλή μπας και κάνει κάποια διεθνή καριέρα τη μερικοπής Έλα. Έλα. Έλα. Θέλω να απευθυνθώ στα αγαπητά ούκανα του Κυρπαντελίδε και να του πω ότι αυτοί οι δύο βιαστέ που βγήκαν οι μπάτσου και δεν βρήκαν φυλακή είναι οι ίδιοι με του μπάτσου που δεν πήραν δείγμα από την στη Θεσσαλονίκη όταν τη βιάσαν τα του Σιόπεδα. Είναι οι ίδιοι με το λιγνάδι. Είναι οι ίδιοι με αυτού που θα έρθουν σπίτι σου να σε ελέγξουν για οτιδήποτε κάνει. Είναι οι ίδιοι με αυτού που δώσανε τόσε μέρε το πειοδοβιαστή να κρυφτεί και να κρύψει και αυτό σε οτιδήποτε στοιχεία έχει. Είναι οι ίδιοι με αυτού που φυλά τι κατουριμένε του ποδιέ μα. Μαλάκα μου, και Και την ίδια στιγμή εσύ έφεσαι θανάτικες πεινές, και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο για οτιδήποτε άλλο, και την ίδια στιγμή μαλάκα τους προσκυνάς. Θα πει ο μαλάκα σου ακροατής, ο συνταξιούχος. Τι με νοιάζει εμένα, οκου ένα άτομο μπορεί να έχει 450 άδειες ταξί. Να πούμε την απάντηση να το κάνουμε. Που ίδια, για πες, πες γιατί το, το ρώτησε κάνουμε. αυτό, το ρώτησε, και δεν ήσουν εκεί να απαντήσεις. Ποιος το ρώτησε, ο συνταξ Αυτό ένα 0 Άιτε μαλακά. Λέγε. Δεν θα το κάνουμε quiz. Θα δει ότι δεν πρόκειται να το βγει κανένα. Λέγε. Οι 450 άδειε ταξί, αν είναι ένα ιδιοκτήτη, είναι 100.000 ευρώ το μήνα εύκα. Ο συνταξιούχο πληρώνεται από το εύκα. Ενώ αν έχει ένα 450 άδεια, πόσο πληρώνει το μήνα. Πόσο. 800 και άμα θέλει το μήνα. μία περίπτωση, δηλαδή, μαζεύει το κράτο 100.000 και τα δίνει στους συνταξιούχου, ό,τι δώσει. Και στην άλλη περίπτωση, που είναι ο θεσμικό επενδυτή, είναι 800 ευρώ και αν θέλει. Μ Ναι, αλλά προχωράνε πληγώντας. οι Όχι, απλά γιατί ό, Έχουμε ανάπτυξη. Εγγενιάζουμε που... επενδύσει μέσα από τέντε. Κάτι γίνεται. Όχι οι μαλακίες αυτέ. <Τι> θα έχει ο καθένα μια-δυο ισκιτζίδε. Όταν λες τον Άσλονε ότι η πολιεθνική δεν φορολογείται στην Ελλάδα ή πληρώνει ελάχιστο φορό, του λέει και τι με νοιάζει. Βρε, μαλάκα. Αυτό που δεν πληρώνει η πολιεθνική στην Ελλάδα το πληρώνει εσύ. Παλιωμαλάκα. Όλα σε αφορούν. Ε τώρα πρέπει και να σκεφτόμαστε και, και όλα. όλα. Δεν είναι ανάγκη. Έχουμε να σκέφτεται για μα. Άρα για το καλό μα. Δόξα τω Θεό και η Του Έλληνα σε αφορά. Να σου πω, μην πω τώρα τα μεγάλα, τα ισπανικά τα μαγαζιά. Πόσο έφνερνε ενώσαν ασφαλιστικέ φορέ όχι για του εργαζόμενου, τα αφεντικά. Γιατί αυτά τα μαγαζιά έχουν κλείσει τουλάχιστον 100 ελληνικά. Και είναι τα μεγάλα ισπανικά μαγαζιά. Ζ... Ισπανικά είναι τα ζ... Νομίζω είναι Ισπανό το αφεντικό. Στη Μαλαισία ζ... δεν τα ράβουνε μεσοπέλακα κάτι παιδάκια 10 χρονών. Δάξει, ρε, τώρα που τα ράβουνε, τώρα και Α, σωστό, σωστό. Παρακολουθείτε με να αλλάξω ράφτη Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. καλησπέρα, καλησπέρα. καλησπέρα. Τηλεφωνώ από το Σκρούτζ. Είμαι εργαζόμενο στο Σκρούτζ και τηλεφωνώ για να πω δύο πραγματάκια. Να ενημερώσω για την κατάσταση που υπάρχει εδώ πέρα. Και πε, τι, τι, τι έχει γίνει, δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα όπω μοιάζουν. Έτσι μοιάζουν, Όχι, όχι, δεν είναι τελικά. Είναι Σκρούτζ και στους μισθού, είναι Σκρούτ είναι... στα εργασιακά δικαιώματα. Είναι Σκρούτζ και ε, πάει να γίνει όνομα και πράγμα τώρα γιατί μα φέραν. Εδώ και αρκετό καιρό, κάποιε ατομικέ συμβάσει εργασία τροποποιημένε, οι οποίε προβλέπουν βλαπτικέ μεταβολέ για του εργαζόμενου. Καταρχά, στι σχέσει εργασία, να πω και όλα δύο πραγματάκια γι' αυτό, νομίζω ότι έχει αξία. Αφορούν από το ωράριο, δηλαδή την αλλαγή του ωραρίου, ανάλογα με τι ανάγκε του εργοδότη, τον τόπο και τη θέση εργασία, τι ανάγκε εταιρεία για να δουλέψει κάποιο από αλλού κτλ. Προβλέπει το μισάωρο εκτό οχτάωρου. Προβλέπει επίση την παρακολούθηση, α πούμε, με λογικισμικά του οχτάωρου ή με ηλεκτρονικέ κάρτε. Στο όμοχαρτη δηλαδή τη ουσία. Αν τυρίται το 8 χτάωρο κτλ. Είναι ένα σωρό άλλε ακόμα μεταβολέ, όπω ότι το κόσμο εργασία αυτή τη στιγμή είναι τον εργαζόμενο, το μεταφέρει το όλο τον εργαζόμενο, ότι δεν μπορεί να μιλάνε εργάζομαι μεταξύ του για το τι παίρνει ο καθένα κτλ. Καλπά. Έχει ένα σωρό Μα τώρα για δουλειά πήγα. Είμαστε κουτσόμπολιό και για διαλύματα. Σωστό, ε. Θε στο μισάρο του διαλύματο, να δούμε στο 8. Όχι αγάπη. Okay. Αυτό είναι διάλειμμα, δεν είναι δουλειά. Πώ να βγουν και τα κέρδη εξάλου. Ακριβώ. Επίση, άμα θέλετε και διαλύματα να πάρουμε μηχανέ που δεν θέλουν διάλειμμα. Εντάξει, μπορείτε να μα το πούνε Προ το παρόν, πάντω εμεί. Όχι, δεν κατάλαβε. Εργαζόμαστε... Θα σα το πούνε. Γιατί γίνεται αυτοματοποιημένο για να μην χρειάζεστε. Πάντω, αν το πούνε όπω μα είπαν και αυτό, θα πάνε την αντίστοιχη απάντηση από εμά του εργαζόμενου. Ποια είναι Έτσι, η απάντηση. Που από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε και μέσα από τη σωματεία μα επιτροπή, μέσα από σωματεία μα, αυτέ τι βλαπτικέ μεταβολέ. Βγήκαμε σε κινητοποίησει. Μάλιστα, την προηγούμενη Δευτέρα, σε μαζική κινητοποίηση, υπάρχει και πίσω αυτό που έβαλε εταιρεία σαν όριο χρονικό για να υπογραφούν αυτέ τι συμβάσει από του εργαζόμενου. Προχωρήσαμε και σε άλλε κινητοποίησει και την Παρασκευή, μοτοπορίε κτλ Να γίνει μια συνάντηση με το σωματίο μέχρι στιγμή, ω ΕΤΥΠ το κλαδικό. Εκεί πέρα πήραμε μια προφορική δέσμευση ότι θα συζητήσουμε και με τη Σωματεία και η Επιτροπή του λαπτικού όρου ώστε να παρθούν πίσω. Εντάξει, εμεί δεν θα μείνουμε σε αυτό. Εμεί ζητάμε νέα συνάντηση άμεσα τι επόμενε μέρε με την διοίκηση εταιρεία, όπου θα διεκδικήσουμε να αποσυρθεί αυτό που μα φέρανε. Και ταυτόχρονα θα διεκδικήσουμε να υπογραφούν επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασία για όλου του εργαζόμενου. Κανεί δεν βγήκε χαμένο διεκδικώντα. Όχι και μάλλον δεν είστε. Τα πράγμα του τελευταίου το χρόνου δείχνει ακριβώ αυτό ότι οι εργαζόμε αγώνες έχουν καταφέρει να κερδίσουν πράγματα. Εμεί θέλουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού, των υπόλοιπων εργαζομένων. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι θα είμαστε, έχουμε πάρει και απόφαση με το κλαδικό μα σωματείο και θα συμμετέχουμε και με τη σωματική μα επιτροπή στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη. 10.30 στα προπύλια. Εκεί θέλουμε να δοθεί αγωνιστικό παρόν κτλ. Και, και με μεγάλη συμμετοχή με του υπόλοιπου εργαζόμενου. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλού αγώνε. για χαρά.